Το 1302 το κόμμα των Γουέλφων στη Φλωρεντία, που προετών συνέτριψε τους αντίπαλους Γιβελίνους, είναι οριστικά διασπασμένο και οι μαύροι εξορίζουν λευκούς. Τον Δάντη μεταξύ πολλών άλλων, που θα καταδικαστεί αργότερα ερήμην εις θάνατον, θα αρνηθεί περήφανα οποιαδήποτε συνδιαλλαγή και δεν θα ξαναδεί τη Φλωρεντία, θα την νοσταλγεί όμως, όπως και ο εξόριστος Καβαλκάντη γενικός στην τοσκάνη του τους, ζωή, Έτσι που να του φαίνεται πικρό το ψωμί και βαρύ το γόνα να ανεβοκατεβαίνει ξένες κάλε. Εντελώς άσημος θα παρέμενε και θα λησμονιόταν υπό συνήθιες συνθήκες ένας άλλος εξόριστος. Ο δικηγόρος ή συμβολεογράφος Μεσέρ Πετράκα, που καταφεύγει στο επίση το σκανικό, Γιβελληνικό όμως Αρέτσο. Εκεί γεννιέται στις 20 Ιουλίου του 1304 ο γιος του Φραντσέσκο, ο χάρινεφονίας αυτομετωρομαστής Πετράρχης. Τη χρονιά εκείνη ο Δάντης είναι 39 ετών και όπου να είναι θα αρχίσει να γράφει τη θεία του. Από το 1309, Ω το 1377, η Παπική Έδρα βρέθηκε στην Αβινιόν. Την περίοδο αυτή, οι σύγχρονοι την ονόμασαν Βαβυλωνιακή Αιχμαλωσία και είναι ο Πάτος. Θα χρειαζόταν ο για να περιγράψει την απόλυτη διαφθορά σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Και την απόλυτη απαξίωση, βέβαια. Ακόμη και όταν η Παπική Έδρα επέστρεψε στη Ρώμη, για 40 χρόνια σε κάθε εκλογή Πάπα... Η Αβινιόν απαντούσε με την εκλογή ενός αντίπαπα. Αυτός ο Μήλος ονομάστηκε «Δυτικό σχίσμα». Στην Αβινιόν, λοιπόν, για την ακρίβεια στο Καρπαντράς, ένα μικρό χωριουδάκι εκεί κοντά, μετακινείται το 1313 η οικογένεια Πετράκα. Στη γενέθλια γη της ποιησης των τροβαδούρων, την Προβυγγία, και επίσης στην πόλη όπου πολλού αιώνε αργότερα, οι δέσποινες των τροβαδούρων, θα εμφανιστούν για τελευταία φορά πίσω από μια βιτρίνα, όπως τις βλέπει ο περαστικός πελάτης, μετασχηματισμένα σε εμπόρευμα, σε δεσποινίδες τη Αβινιών. Έχοντα προφανώς κατά αυτή τη διαδρομή, που άλλωστε ο ίδιος θα την εγκαινιάσει, την ίδια χρονιά, Γεννιέται στο Παρίσι ο Βοκάκιο, γιο περαστικού εμπόρου από τη Φλωρεντία και μια Γαλλίδα, μάλλον Αμφιβόλου, όπω συνηθίζουν να λένε, ηθική. Ο πατήρ Πετράκα ψάχνει δουλειά στην Παπική Αυλή. Ο Πετράρχη ξεκινάει να σπουδάσει κι αυτό, όπω συνήθω συμβαίνει, νομικά. Στο Μουμπελιέ πρώτα και έπειτα μαζί με τον αδελφό του, στο Πανεπιστήμιο τη Μπολόνια. Καθοδόν όμω θα στραφεί προ τη σπουδή των κλασσικών και την ποιήση περιβεβλημένος το εν πολίς ακαθόριστο ακόμη σχήμα αυτού του καινούργιου ρόλου ενός διανοουμένου και από κάποια στιγμή και πέρα το εξίσου ακαθόριστο σχήμα του κληρικού που του εξασφάλιζε κάποιο εισόδημα αλλά και ελευθερία αδιανόητη στους κανονικούς ιερωμένους, αυτό το κόλπο του κληρικού συμειωτέων λειτουργεί από την εποχή του Αβελάρδου και ω την εποχή του Βιγιών και των συγχρόνων του φοιτητικών εξεγέρσεων πολλά προβλήματα λύνει. Ο Πετράρχης, λοιπόν, θα ταξιδεύει εφ' εξής συχνά για σπουδές και υποθέσεις στο Βόρα ή τον νότο της Γαλλίας, στο Παρίσι, στη Φλάνδρα, στη Ρινανία, τη Βοημία, στη Ρώμη εν τέλει, ως λόγιος, ως απεσταλμένος ή ρήτορ ηγεμόνον, ακολουθώντας το άειλο οδικό δίκτυο μιας καινούρια υπερεθνικής, πανευρωπαϊκής κατ' ουσίαν, ελίτ. Και η Φλωρεντία, που ποτέ δεν συγχώρησε το δάντη, θα προτείνει στον Πετράρχη διάσημο πια συνδιαλλαγή. Αν δεχτεί να διδάξει στο Πανεπιστήμιο της πόλης, η καταδίκη και η δίμευση της περιουσίας του πατέρα του θα ανακληθεί. Το ότι ο ποιητή αρνείται είναι ζήτημα τακτικής. Απλώς κάτι τέτοιο δεν τέριαζε τότε στα σχεδιά του. Παραλλήλως ο ο συγγραφέα Πετράρχης εκτελώντας μια κίνηση εκρεμούς. Καλλιεργεί, δεσμευμένος από μια παράδοση την οποία σέβεται απεριόριστα, όπως σέβεται και την Εκκλησία άλλωστε ως θεσμό, φόρμες και είδη που θεωρούνται αναπόφευκτα αν θέλεις να κάνεις κάτι σοβαρό. Θα παλεύει λόγου χάρη για χρόνια ανάμεσα στο 1356 και το 1374 να γράψει τους θριάνδους του. Ένα χινοτενές αλληγορικό ποίημα, γραμμένο κατά μίμηση, υποτίθεται του Δάντη, σε δαντική τερτσίνα, αλλά είναι σαν να μιλάει μέσα σε άδεια πια δωμάτια, μόνο τον αντίλαλο της φωνή του. Η θρίαμβη είναι ω επιτοπλίστων απέραντα βαρετή. Ή πάλι, μέσα σε λίγου μήνε, φθινόπορο του 1342 με χειμώνα του 1343, ταραχμένος εξαιτία τη γέννηση τη κόρη του Φραντσέσκα, και της απόφασης του αδερφού του Γεράρδου να καρί μοναχός, συγγράφει τις απόκριφες συγκρούσεις με τα βάσανά μου. Συνομιλία ανάμεσα στον ίδιο και τον Ιερό Αυγουστίνο, που καταλήγει παραπάσαν προσδοκία σε ένα εγκόμιο της ανεξαρτησίας και της εκοσμικευμένης συνείδησης. Αντιθέτως, οι επιστολές του θα φτάσουν στους μεταγενέστελους, ενεργοποιώντα το μετέπειτα δοκιμίο. Και τη φήμη του ω ποιητή. Θα την διασφαλίσει ένα άλλο είδος ποίηματων, που ο ίδιος τα αποκαλεί μιμούμενος τον κάτουλο, νύγκας, φλιναφήματα 317 σονέτα, 29 καντσόνι, 9 σεστήνες, 7 μπαλάτες, 4 μαδριγάλια. Από μια άποψη ρήμες σπάρσε, σκόρπι στίχη, κατά την έκφραση του ιδίου, κυριολεκτικά, που καθώς κινείται το εκρεμές, συγκεντρώνονται γύρω από μια θρηλυκή εφ' εικόνα. Ο οδηγό του Δάντι στην κόλαση και το καθαρτήριο ήταν ο Βυργίλιος, μια ιερή σκιά, ο πιο γλυκός πατέρας. Η ναυαρχίδα όπως υπόθηκε των βιβλίων του Όρημου Πετράρχη, ήταν ο Βιργίλιος, το πολύτιμο αντίγραφο δηλαδή των έργων του Βιργίλιου, που φυλάσσεται στην Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη και που τα περιθώρια του είναι γεμάτα με σημειώσεις του Πετράρχη, γλωσσάρια, παρατηρήσεις. Το χρησιμοποιούσε σαν το προσωπικό του σημειωματάριο. Εκεί λοιπόν, στο ψευδόφυλλο, διαβάζουμε την εξή σημειώση. «Η Λάουρα με τις τόσε αρε η Λάουρα, που ύμνησα τόσο στα τραγούδια μου, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά μου, κατά το σωτήριον έτος 1327, την έκτη ημέρα του Απριλίου, την πρώτη ώρα, στην εκκλησία της Αγίας Κλάρας, στην Αβινιόν. Στην ίδια πόλη, τον ίδιο μήνα, την έκτη μέρα, την ίδια πρώτη ώρα, το έτος 1348, το φως εκείνο έπαψε να φωτίζει τις μέρες μας. Κατά τη διάρκεια του Τρετσέντο, λοιπόν, πρέπει να παραδεχτούμε ότι παρατηρείται μια μοναδική, ω τότε και έκτοτε, συρροή συμπτώσεων. Μα κι αν το παραδεχτούμε, μας δυσκολεύει το γεγονός ότι η 6 Απριλίου του 1327 δεν ήταν η Μεγάλη Παρασκευή όπως έκτοτε επέμεινε ο Πετράρχης. Ο Πετράρχης έχει συναντήσει πια την πολυξακουσμένη έκτοτε Λάουρα και μέσα στην επόμενη δεκαετία κάνει τρία ακόμη κρίσιμα βήματα. Το 1336 ανεβαίνει στο όρος Βεντού της Προδυγγίας και επιταγράφει την περίφημη επιστολή, που μπορεί και να θεωρηθεί ως η ιδρυτική στιγμή στη δυτική τέχνη ενώ, της θέασης του τοπίου. Το 1336 επίσης επισκέπτεται για πρώτη φορά τη Ρώμη και η ερυπωμένη πόλη τον συγκλονίζει. Ο Πετράρχης, αφού κατόπτευσε το μέλλον από το όρος Βεντού, Συναντά τώρα το φάντασμα τη κλασική αρχαιότητα και συνεπώ μια μη θεολογική πια, αλλά θύραθεν παιδεία. Και περί τα τέλη τη δεκαετία του 30, αρχίζει να συνθέτει τη συλλογή λυρικών ποήματων του, των σκόρπιων στίχων που λέγαμε, με θέμα τη Λάουρα υπό τον τίτλο Καντσονιέρε. Θα την δουλεύει ω το θάνατό του. 366 ποήματα ενώλο, χωρισμένα ευκρινώ σε δύο μέρη. Όσα γράφτηκαν ενώ η Λάουρα ζούσε, όσα γράφτηκαν μετά το θάνατό της. Από το 1337 ως το 1341 αποσύρεται για πρώτη φορά στο απομονωμένο χωριουδάκι βοκλίζ. Αλλά οι συμπτώσεις τον κυνηγούν. Την ίδια λέει η μέρα δέχεται απεσταλμένους από το Πανεπιστήμιο των Παρισίων και από τη Σύγκλιτο της Ρώμης. Ο ποιητή τη Λάουρας καλείται να τον στέψουν με δάφνη Λάουρα. Διαλέγει φυσικά τη Ρώμη. Διασχίζει τα ερήπια της εγκαταλελειμμένης πρωτεύουσα, τους λερούς και επικίνδυνους δρόμους της και στον λόφο του Καπιτολίου αποθεώνεται ως Ρωμαίος πλέον πολίτης και ποέτα λαουρεάτους. Αποθεώνεται θέροντας το σχήμα του νέου κοινωνικού ρόλου του. Το 1345 όμως και για δύο χρόνια αποσύρεται ξανά στο Βοκλής. Από εκεί, από την κλειστή κοιλάδα στέλνει άψογες επιστολές στα λατινικά. Επικοινωνεί με την πανευρωπαϊκή ελίτ, συνειδητά. Το 1337 ξεσπά επανάσταση στη Ρώμη. Στις 20 Μαΐου, ο Κόλαντι Ριέντσο, γιος Ταβερνιάρη και Πλίστρας, αυτοανακηρύσσεται δήμαρχος στο Καπιτόλιο, στα πρότυπα των Γράκχων, για να παλινορθώσει τη δημοκρατία. Ο Πετράρχης είναι ένθερμος, γράφει, Εγκομιάζει, συνηγορεί. Διεσθητικά ίσω έχει συλλάβει το σχήμα που θα αποσαφηνίσει αιώνε αργότερα, στη 18η Πριμέρτου, ο Μάρξ σχετικά με τη χρήση μια παλιά γλώσσα προκειμένου να υποθούν τα καινούργια πράγματα. Οπωσδήποτε, σαν να υλοποιούνται οι χειρότεροι φόβοι των αριστοκρατών τη Ρώμη και του απομακρυσμένου Πάπα, το 1348 η Μαύρη Πανόλη θερίζει την Ευρώπη. Στις 6 Απριλίου, όπως μαθαίνουμε από τη σημείωση στο αντίγραφο του Βυργιλίου, η Λάουρα, Λάουρα μία Βιτάλ, η πνοή μου, η ζωή μου, πεθαίνει. Και αν την έλεγαν Λάουρα, και αν την έχουμε ταυτίσει σωστά, αφήνει δώδεκα οροφανά, παιδιά όλα του κόμητος Σάντ, προγόνου πιθανότατα του Μαρκίσιου. Στο μεταξύ, ο Βοκάκιος, που θα χρησιμοποιήσει ως γνωστόν τη μαύρη πανούκλα ως φόντο και άλοθη για το δεκαήμερο, η πρώτη πλήρης έκδοση του οποίου έγινε το 1355, έχει διαγράψει τροχιά πιο κομική και από τα βιογραφικά στοιχεία της υπαρκτής Λάουρα. Μετά από κάποια δύσκολα χρόνια με τη μητριά του στη Φλωρεντία, τον στέλνουν δέκα ετών στην Άπολη, μαθητευόμενο σε εμπορικό κατάστημα. Παραδομένος στη διάχυτη εκεί ελευθεριότητα, προτιμά να φωσιωθεί στη Φιαμέτα, την Μαρία Ντακουίνου, φυσικό τέκνο του ηγεμόνα της πόλης Ροβέρτου του Σοφού. Την πρωτοείδε υποτίθεται κι αυτός στη λειτουργία του Μεγάλου σαβάτου αυτός, το 1331. Την κατέκτησε για λίγο, τον εγκατέλειψε και ο Βοκάκιος το έριξε στην ποίηση, παραφράζοντας με μονάδα σύνθεσης την Οτάβα Ρήμα το πα Φλέρ, et Blanc Flair. Το 1340, εγκαθίσταται στη Φλωρεντία, το γυρίζει σε τέρτσα ρήμα, 4.400 στίχοι, έπειτα στο ψυχολογικό μυθιστόρημα, και όλα αυτά για τη Φιαμέτα. Όσπου έρχεται η Πανούκλα, και η Φλογίτσα θα σβήσει κι αυτή σαν τη Λάουρα. Εκεί, στη Φλωρεντία, μεταβαίνει το 1350 ο Πετράρχη. Η πορεία του Βοκάκιο και η δική του συγκλίνουν επιτέλου σε μια καρδιά. Όπως έλεγε ο ίδιος, μιλώντας για την αδιάρρυκτη έκτοτε φιλία τους και επίσης σε μια εικόνα που θα διασχίσει τους αιώνε. Θα δούμε λεπτομερός αυτή την εικόνα την επόμενη φορά. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλη.